σε αυτό που μπορούμε να αποδώσουμε ως πολιτική πράξη, άρθρωση πράξη πολιτικού λόγου μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου ή ε, τις, τα φερμικά γυρίσματα μιας ταινίας καλωσορίζοντας την ε, τηλεφωνική μας γραμμή τον Ευρωβουλευτή και συνάδελφο, τον Στέλιο Κουλόγλου, που βρίσκεται στα Χανιά, αφού εχθές το βράδυ παρουσίασε μαζί με τον το Βραδεσκάκη και τον Μιλτιάδη Κλονιζάκη, παρουσιάστηκε το βιβλίο του «Μαρτυρίες από τη δικτατορία και αντίσταση», αλλά και προβλήθηκε ε, η ταινία «Πεθαίνοντας το γέλιο». Καλή σα μέρα, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ζητώ συγγνώμη, υπάρχει μία φαρικίτερα που μας τα και γι' αυτό οι διακοπές. Ε, δώστε μα λίγο το, το, το στίγμα της χθεσινής βραδιάς γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος αγκάλιασε πάρα πολύ ε, την πρόσκληση του φεστιβάλ ε, για την ταινία και το βιβλίο. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ε, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, αλλά πάντα εκτιμούσε το υψηλό ε, επίπεδο ε, του πολιτισμού στα Χανιά και το το πολιτικό και κοινωνικό που υπάρχει γιατί και στι άλλες προβολές των προηγούμενων ταινιών μου είχε έτσι πολύ κόσμο αλλά χθε ήταν κάτι το καταπληκτικό ελπίζω να άρεσε στον κόσμο τα σχόλια που είχα είναι καλά αλλά ο κόσμος ε, ε, συνήθω δεν, δεν λέει για τις αδυναμίες ε, και το, του άρεσε πάντως η ταινία σε γενικές γραμμές και νομίζω ότι ε, επίσης υπήρχε ένα ενδιαφέρον για το βιβλίο ε, το τελευταίο βιβλίο το οποίο παρουσίασα μετά την προπόθεση της ε, Στο βιβλίο πρωταγωνιστούν και άνθρωποι που ε, είναι από τα χρυνιά Ναι και από, τη, και από την Κρήτη Ναι, από την Κρήτη γενικότερα έχετε δίκιο. Πάμε ε, όμως ένα-ένα Ναι, υπάρχει ο, ο, ο Γιάννη Κουραντιζάκης ε, Έχω μια μαρτυρία του, ο οποίος είχε παίξει, είχε στις μία από τις μεγάλες αντιστασιακές δράσεις που ήταν η, η, η, η προσπάθεια α, για την, μαζί με τον Παναγούλη, η προσπάθεια δολο, δολοφονίας του τυρανοκτονίας, καλύτερα θα έλεγα, του δικτάτορα Παπαδόπουλου ε, και υπάρχει μαρτυρία του στο, στο βιβλίο. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Βεριβάκη, Βαλυράκη, αν δεν κάνω λάθο. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Αρκετά. Έχω, έχω πολλού από τα Χανιά. Και, και αρκετού και από το Ηράκλειο. Με ωραίε επίση ιστορίε. Μαρτυρίε λοιπόν από τη δικτατορία και την αντίσταση που κυκλοφορούν από τι εκδόσει Αστία. Το λέμε για του ανθρώπου δεν κατάφεραν στην εκδήλωση. Αλλά μπορεί να θέλουν ε, να ξεφυλίσουν αυτό το βιβλίο που περιλαμβάνει πολλοί αποκαλυπτικέ αφηγήσει και για το πώς λειτουργούσε ο Παπαδόπουλος, αφού φιλοξενείται και διηγήσει συνεργατών του, σωστά. Ναι, φιλοξενώ διηγήσεις ανθρώπων που δεν είναι γνωστοί, αλλά παίξανε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία ε, της συνομωσίας και της ανατροπής της δημοκρατίας, και οι οποίοι μιλάνε τώρα, γιατί δεν έχουν ξαναπεί όλα αυτά τα στοιχεία και εξηγούν πώ ξεκίνησε ε, η, η, όλη, ο σχεδιασμό ότι... Ε, τι κινήσει έκανε μετά ο Παπαδόπουλο μέχρι και το τέλο του, μέχρι και το γιατί και ατήκε, κατά τη γνώμη του κατέρευσε το, το καθεστώ. Επίση, έχω ε, ε, όλου του Αμερικανού διπλωμάτε που υπηρετούσαν τότε στην πρεσβεία στην Αθήνα, από τον πρέσβη μέχρι τον πράκτορα τη CIA που είχε την ευθύνη σε επαφή με τον Παπαδόπουλο. Οι οποίοι επίση μιλούν και λένε αρκετά αποκατακτικά στοιχεία, λοιπόν, αλλά νομίζω το βασικό είναι ότι υπάρχουν. Πολύ μικροί ήρω, άγνωστοί ήρωες που πάντα με διέφεραν και στη δουλειά μου την δημοσιογραφική uh, και την κινηματογραφική. Δηλαδή άνθρωποι που μπορεί να μην είναι πολύ γνωστοί, αλλά έχουν πάλι ένα μικρό λιθαράκι ή λένε μια πολύ ωραία ανθρώπινη ιστορία. Τώρα, στο, στο σκέλος του, του ντοκιμαντέρ που Αποτυπώνει και μία φάρσα α, στο, α, σε, στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πέρσι νομίζω. Α, ναι. Υπάρχει μια σύνδεση του χθες με το σήμερα, δεδομένη της πρόσφατης λογοκρισίας ε, των σκητσογράφων που φιλοξενούνται με πρασινή δουλειά τους και στο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Στα Χανιά. Δώστε μας λίγο την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και πώ. Πώς διαμορφώνεται το κλίμα σε επίπεδο θεσμών. Πιστεύετε ότι ε, υπάρχουν στιγμές που χάνεται ο προσανατολισμός... ...προς μια σταθερή ε, ε, ε, υπηρέτηση της δημοκρατίας. Το λέω όσο πιο κόμψα μπορώ. Ε, κοιτάξτε, η Ευρώπη όμως έχει γίνει πλέον φανερό. Δεν πάει καλά. Η ακροδεξιά ανεβαίνει ε, παντού. Ε, υπάρχουν ιδιαίτερε και οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι. Τώρα, εγώ έκανα μια αντιπολεμική φάρσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μία από τις τέσσερις ιστορίες που αναπτύσσεται στην ταινία. Μία άλλη ιστορία που αναπτύσσεται στην ταινία από τις τέσσερις είναι η... πώς εξελίχθηκε η τραγωδία στο Σαρλίεμντο, το γαλλικό σαντηρικό mm -hmm. περιοδικό που πήγαν οι δύο φανατικοί πριν από δύο χρόνια και ε, τολοφόνησαν κατάφερα και βρήκα και να μιλήσει γιατί δεν έχει μιλήσει. Τώρα τον μοναδικό επιζώντα νομοσιογράφο ο οποίος θα μπήκανε μέσα η Δίκοτα Καλάς από έστικτο ε, ε, έπεσε και κρίθηκε κάτω από ένα γραφείο και ο τον ήταν μέσα στην ολογονία και γλίτωσε και δεν έχει μιλήσει <coughs> και αυτός περιγράφει τι έγινε εκεί. Τώρα, ε, είναι φοβερό να, να σκοτώνουν ε, ανθρώπου για σκίτσα και από τότε είπαμε Βγάλαμε ότι το, το, το σλόγγαν αυτό που στι διαδηλώσει, διαμαρτυρίε και απελευθερωπονδία, ζεσουί, σανλί. Είναι ο σανλί εμπτό. Είμαστε όλοι σανλί εμπτό. Αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποίησα όταν πριν από ένα μήνα περίπου, μία Ευρωβουλευτή, αρμόδια για τι εκθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, θέλησε να λογοκρίνει 12 από τι 28 βιβλιογραφίε που ήθελα να εκθέσω για τα ελλήνων γελιογράφων, πολύ γνωστό, για τα 60 χρόνια από την λύτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τη είπα, καλά εδώ είμαστε αλλοί ή δεν είμαστε αλλοί. Γιατί αν είμαστε αλλοί, πρέπει να, να, να διεκδικούμε το δικαίωμα στους γελιογράφου να, να σχιτζάνουν και να σωτηρίζουν την επικαιρότητα. Άλλωστε αυτό από την εποχή του Αριστοφάνη, η πολιτική σάπηρα είναι μέρος της, του της δημοκρατίας, του... δημοκρατίας, βεβαίως. Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη φασαρία, ξεσμένος στην Ανδιεθνήν Εσκάνδαλο, η, η, η, η Επίτροπος πήγε να κάνει λίγο πίσω, μου είπε κάπου τα 12, θα άφηνε τα 7, τα 5 όχι, και της είπε ότι δεν πέρασε καμιά κουβέντα ε, για το, να, να συζητήσουμε ένα-ένα, τώρα τα σκίτσα αυτά θα μπούνε, δηλαδή και θα μπουν όλα ή δεν δέχομαι να την κάνω την έκθεση και κάναμε την έκθεση μια διαμαρτυρία με τα, και με τα όλα τα λογοκρυμμένα, αλλά και όλα τα... όλη την έκθεση. <laughs> την τυπώσαμε σε, <coughs> σε μπλουζάκια. και κάναμε... τα... τα φορέσαμε τα μπλουζάκια και κάναμε ζωντανή έκθεση μέσα της Ευρωτινοβούλιας σαν, σαν αντίδρατ σε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Κοσμήτωρ με την ε, αυτή η αρμόδια ευρωπουλευτής. Κοσμήτωρ είναι ο τίτλος της. Mm -hmm. Συνέβαλε και στην ε, διάδοση τη έκθεσης γιατί δουλειά δηλαδή γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο ε, και στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ε, διότι με αφορμή την λογοκρισία εκείναν ακόμα 10 ε, σχίτσα για τη λογοκρισία αυτή. Ε, αυτό είναι και ένα ισχυρό μήνυμα σε όσους επιχειρούν και θεωρούν ότι μπορούν να φημώσουν ε, την απεικόνιση μιας πραγματικότητας μέσα και από τους σκιτσογράφους. Γενικά <coughs> ένας κανόνας όμως αυτός, ότι η καταστολή δεν βοηθάει στην, ε, στο να, απο, να αποκρύψεις κάτι, όσο και να προσπαθείς πια. Είναι πολύ ε, ναι, δύσκολο. Αυτό, ναι, αυτό, ξέ, αυτό, ξέρετε, το, είναι η, η, το σκέπιντο, οι άνθρωποι αλλά οι λογοκριτέ βασικά δεν είναι έξυπνοι. Ποτέ δεν ήταν, σε καμιά εποχή. Είναι σε καμιά εποχή. Και τέλο πάντων, <laughs> εγώ θα την προσλάβω αυτή. Το είπα και χθε ότι μετά το τέλο τη θετία θα την προσλάβω για τι δημόσιε σχέσει, γιατί μου έκανε καταπληκτικέ δημόσιε <laughs> σχέσει. Ναι. Να φανταστείτε ότι η έκθεση αυτή όπω είναι, μαζί με την ταινία, πάει τώρα, αλλά βασικά η έκθεση, γιατί ε, πάει τώρα σε τέσσερι πόλει. Πάει στην, ε, στη Γαλλία σε δύο εβδομάδε. Λιγότερο από δύο εβδομάδε, ε, πάει στην, ε, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Βαρκελόνη, ε, στην Ισπανία. Και μου το ζητήσανε από εκεί. Ε, και ακολουθούσαν και άλλες. Ε, βέβαια. Δηλαδή, ε, δηλαδή η, η, η, η γυναίκα έκανε να την μπορούσε. Τι άλλο, τι έκανα τότε, να την μπορούσε, να... βέβαια. Ήταν για η κινητοποίηση και <χει> η δική σα και όλων των ανθρώπων που αντέδρασαν σε αυτή την απαράδεκτη ε, απόπειρα λογοκρισία ε, που έκαναν γνωστή την πρόθεση. Παρόλα αυτά αυτό το πράγμα σας προβληματίζει λίγο δεν είναι ένα κομμάτι μιας νεοσυντηρητικής Ευρώπης πολύ μακριά από αυτό που κουβεντιάζαμε ως αρχές της Ευρώπης. Ε, ναι, ναι, ναι, είναι πολύ προβληματικό δηλαδή πραγματικά ε, δεν το περίμενε κανένα. Μάλιστα τα σκίτσα είναι τόσο ανώδυνα. Ε, ξέρω, υπάρχει ένα σκίσοδο οποίο το οποίο θα τηρίζει του Βρετανούς για τον Brexit και είναι η Μέρκελ που οδηγεί το ευρωπαϊκό αεροπλάνο και ένα Βρετανό έξω από το αεροπλάνο πάνω στο περό και προσπαθεί με ένα περιόρι να το κόψει. Αυτό το κόψανε. Το έκοψε. Ε, φυσικά, αλλά βέβαια η αντίδραση, η μεγάλη αντίδραση, αντίδραση του Ευρωκοινοβούλου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ε, πάρα πολλοί Ευρωβουλευτέ εξεπλάγησαν. Δεν πέρασε αυτό. αυτό ήτανε μια, ε, μια δικιάτης, ήταν μια απόφαση δικιά τη που ούτε επικύρωσαν και δύο-τρει Συντηρητική, ας πούμε, δέξει, ξέρω εγώ, εγώ ε, ε, ε, σε αυτούς, γιατί μετά έχεις τα να απευθυνθείς ε, ε, σε ένα ανώτερο όργανο ε, για να αποφασίσεις τελικά. Ε, και οι οποίοι βέβαια επικύρωσαν την απόφαση της, ε, της ε, κυ, κυρίας αυτής. Ε, αλλά ναι, εντάξει, είναι ευθυντικό, δε. Είναι ένα μείγμα συντηριτισμού, πολιτικής ορθότητας, ε, ε, κοινοφοβίας. Γιατί μου είπε κάποια στιγμή στην, στον Καβγά που είχαμε, εκεί το σκάδαλο δημόσια, ότι ναι, αλλά έχουμε και γερμανικές εκλογές. Τη σχέση που έχουν οι γερμανικές εκλογές με μια... Αλλά φοβότανε ότι θα τις πούνε κάποιοι γερμανοί ευρωπονευτές, θα δουλεύαν την έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν να γίνεται. Σε, μια... Σε, μια... Σε, μια... σε ένα χώρο του Εθνικού Κοινοβουλίου, να σκέφτεται άφησε να σκιτσάρουν τη Μέρκελ ε, και από, και από εστινοφοβία, ή δηλαδή ένα. Είναι όμω και ενδεικτικό το πώ πόσο... και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ε, το πώ η Γερμανία στα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Α, ναι, ναι, ναι, Τη Γερμανία την δρέμονε ναι, και αυτή την έπρεπε. Ήταν τόσο παρικοβλημένη ώστε δεν είχε προσέξει ότι η έκθεση ξεκινούσε μία μέρα μετά τις γερμανικές εκλογές δηλαδή επομένως δεν ότι ούτε καν τις γερμανικές εκλογές δεν επηρέαζε. Που τι να επηρεάσει τώρα αλλά τέλο, πάντων είχαμε μεγάλα ξεκίνησε ωραία για την ημερομηνία μου στον Παύλο Πουλμπίτη. Στελεχικού λεφτών μας τα καλοτάξιδα, όλες οι περιπέτειες και να μεταφέρονται πάντα έτσι όμορφα και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη δουλειά σου τη συγγραφική, την κινηματογραφική, τη δημοσιογραφική. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ε, καλημέρα και ε...